Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικέ στίξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασχέτας. για το για το τρίτο πρόγραμμα ο κακαλέγος. ο καγκαλέγος γεννήθηκε πouli Έλαχε να πούμε η μάνα του και ο γέρο του να είναι και τον έκανε η μάνα του κατά πρώτο αυγό ή μετά κάθισε και το ζέστανε και στο τέλος έσπασε με τη μύτη του ο ίδιος ο κακάλεκος αυτό προσώπος να πούμε το τσόφλι και βγήκε στον αένα και επειδή ήταν σερνικό πολύ το χάρηκε ο γέρος του και το σόι γενικώς, πήγανε το λοιπόν, κονομήσανε κάτι σκούλικου και άλλα εντόματα και τον ταΐσανε Αρχίσανε να του μαθαίνουν πως κονομιέται η μάσα, περνάγανε δηλαδή πουλίσα και αριστοκρατικά. <Συλίου> Ο Μανόλη γεννήθηκε παιδί. Τι τράχε να πούμε η μάνα του και ο γέρο του να είναι ανθρώποι, και τον έκανε η μάνα του στο εννιάμινο κανονικό. Κατά πρώτο ένα κατουρλίδικο μόρο, και μετά έβγαλε δόντια και τον ταράζανε στο όσπριο το Μανόλη επειδή όμω και ο πατέρας του τώρα είχε άλλα πέντε σερνικά, του τράβαγε κάτι αγριόξυλα που τον αληθόρισε. Κι ο Μανόλης λάκαγε σαπάνω κατά τι ανηφόρε και βλαστήμαγε στο διάλο παλιο κεράτα και τα μεσημέρια που κιμώντουσαν έμπαινε από το παράθυρο του κατωγιού και κλεβε ψωμί και του λουμωτήρι να κολλατσίσει. Όλα τα άλλα ήτουνε όμορφα στο νησί. Φυσάγανε τα Μελτέμια, σπηλιάδαζε η θάλασσα, Αρμενίζανε τα καραβόσκαρα με ανοιχτό πανί και δυο φορές τη βδομάδα ερχότανε το παπόρο από τον Περαία και έφερνε ξενάκια και εμπορεύματα. Ήγουν λιβάνια για τους Αγίους, αλεύρια για τους ανθρώπους και πίτουρα για τα ζα. Α, έφερνε και λιπάσματα για τα χωράφια. Τώρα ο Μανώλης σκατόπεδο ήταν και αντίθασο έμαθε το λοιπόν την Ασφεντόνα και να κλέβει άγουρα κορόμηλα, ψάρευε αγκιστρόψαρα με το καλάμι και στην εξόβεργες για πουλιά. Και απάνουσε μια τέτοια εξόβεργα σε ροδακινιά που πήγε ο κακαλέγκος ανύποπτος περί της πονηρίας του κόσμου τούτου και κάθισε. Κολάτσισε μια κάμπια λιπαρή, έκανε να φύγει που να φύγει. Είχανε καθίσει κύριε τα ποδάρια του πάνω στην ξόβεργα Κολλήσανε και δεν ξεκολάγανε με τίποτα Να μην τα πολυλογάμε το τζάκωσε ο Μανώλης του κακαλέγκο Και τον έβαλε σε ένα κλουβί με καλαμόσυγμα Τον τάιζε καλά, τον πότιζε, του μίλαγε Και γίνανε μακαντάσιδες Μανόλης και κακαλέγκος Μέχρι να πούμε που ημέρεψε το πουλί Και τ' την πόρτα Πέταγε μακριά και ξαναγύριζε Να στο τσαρδί. Μια τετάρτη τώρα από γεματάκι, ζού σφούριξε το παπόρο και έβγαλε συν της άλλη ένα μπαούλο καριδιά μεγάλο, ένα σάκο ναυτικό και τον Νικόλα. Είναι ο εν λόγω Νικόλας ναυτικός, αδερφός του πατέρα του, ανίπαντρος και ταξιδεύει με γκαζάδικα. Και επειδή το γαζάδικο έμεινε για επισκευές στον Ταρσανά, πήρε άδεια ο Νικόλας και πετάχτηκε στο νησί να δει του δικούς του. Ε, φίλησε τα δερφάγι του, φίλησε τα νύπια του Άνοιξε την παουλάρα, μοίρασε δώρα και παιχνίδια Του ψένανε καφέ, τον έπινε το πρωινό με φρέσκα σίκα κάτω από τον πετό της αυλής ένα ούζα και αρώτηξε περί Ανθούλα Τι κάνει, τίποτα δεν έκανε η Ανθούλα Περίμενε μονάχα καθώς όλες οι Ανθούλες των νησιών «Περιμένουνε να πούμε πότε θα πάνε στην εκκλησιά ντυμένες νύφες, να αλλάξουνε σπίτι, να κάνουνε δικά τους παιδιά και να φύγουνε από τον πατέρα τους, να ζυμώνουνε για τον άντρα τους». Του είπανε του Νικόλα λοιπόν, «Παρά έφερες». Κάτι πράσινα δολάρια είχε φέρει τώρα ο Νικόλας, αλλά δεν ήταν εκείνο που πρέπει. Καθώ ο πατέρα σαντούλα είχε περιβόλια, είχε χτήματα, είχε ελιές και είχε πει... Σου την τάζω. Άμα κάνεις προκοπή στα τέσσερα χρόνια την παίρνεις. Άμα δεν κάνεις και τα τρώς με τις σαλανιάρες λιμανιόν, τη δίνω αλλού. Μουσική Δύο χρόνια από τα τέσσερα είχαν περάσει, και τα πρεπούμενα δεν τα είχε φέρει ακόμα ο Νικόλας. Στον καζάδικο βέβαια δεν έχει καιρό να λανέψεις, είναι σε δερόδρομος. Πας φορτώνεις δεκα ώρες άντε πάλι σ άλπα ώσπου να δεις τον περσικό κόλπο βλέπεις το Χουλ, βλέπεις τη χάβρη, βλέπεις το Ρότερνταμ και να πάλι πέλαγους. Ο ειρηνικός με τη μολυβιά σιωπή του και τα μεγάλα μπουρίνια του, ο αθλαντικός με τη λουλακιά του φορεσιά και τα βουνίσια του κύματα, ο εινδικός με τα μουσούνια του και τη ζέστα του. Πού να προλάβεις να πας τα λεφτά σου. Τα μαζεύεις, τα μαζεύεις και στο τέλος τα μετράς. Και δε σε φτάνε. Θα μπαρκάρωσε κάρκο, έκανε ο Νικόλα. Τα φορτηγά ενάλλη φτιάξει. Έχει καιρό να βολέψει και καλά τυχερό. Και η Ανθούλα χαμογέλαει κάτω στην πλατεία, έτρωγε Κοπενχάη και καμάρωνε το γιορτάνι που τη έφερε. Είναι τώρα στο Ρότερνταμ στη Χάγκεν στράσε. Ένα τόσο δάκου ντουκάκι, ένα μαγαζί που γράφει την ταμπέλα του. Βαν Κάλγκερ, 20 ιδρυθείς το 1700 τόσο. Μέσα στο παραμάγαζο δουλεύουνε πέντεξι εργάτες στο διαμαντότορνο και πίνουνε γελαδινο γάλα και μπύρα. Αυτό θυμήθηκε ο Νικόλας που είπε «Θα φύγω απ' τα γκαζάδικα και θα δουλεύω σε φορτηγό καρά». Μόνο που δεν έβλεπε πως θα την κάνει τη δουλειά. Μια φορά τότε με την Αγγελικούλα Καρανασί τον ορμήνεξ ο Βαν Κάργκερ, ο ίδιος κύριος όνομα και του ψηγήθηκε την γαζωτή. «Θα κατέβει στον Μπόστον και θα βρεις τον πατριώτη σου, τον Λαμπιλάρ. Θα του δώσεις το κουτάκι και θα λάβεις αμοιβή δολάρια χίλια». Θα κατάφερε τότε ο Νικόλας και πήρε ένα ολόκληρο γκριν για αμοιβή. Έδωσε δηλαδή το δεματάκι με τα λαφραία μπριγιάδια και τη γάζωσε μια χαρά στερα το Αγγελικούλα Καρανασί έδεσε στην Αγγλία, πουλήθηκε και πάει ο Λουφές. Και τώρα ο Νικόλας θυμόταν εκείνο το χιλιοδόλαρο και του πέφτανε τα σάι. Μόνο που την έχουν εμφυστεί η τελωνιακή αστυνομία και δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει για μάτι λαθρέωτη σήμερα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Το παρακάναμε κιόλα δηλαδή με τη δουλειά. Τα συλλογιζόταν το λοιπόν του τα δω Και έκανε τσιγάρος να βλή Όταν σηκώθηκε φασαρία με τον κακαλέγκο το κακό του τον καιρό φοράζει η κουνιάδα του η μάνα, του Μανώνη Θα το πιάσω το βρωμόπουλο να το μαδίσω. Όχι μάνα τι έκανε Να του καμωθεί να σκάσει Το οποίον ο κακαλέγκος Τσαχπίνης και πονηρός Βγήκε από το κλουβί του Και κάπου του γυάλισε ένα κουμπί χάντρα, Το σοδά ένα κουμπάκι που το είχε ξυλώσει από το φόρεμά της η γυναίκα να πλην το φόρεμα και επειδή είναι φυσικό της κίσας να πούμε να καταπίνει ότι γυαλισε τακ το κατάπιε κι άλλο τέτοιο κουμπί εύκολα δεν βρίσκεται τι θα γίνει τώρα ο Νικόλας γέλασε μετά ποιος ξέρει τι του πέρασε από το νου και πήρε τον ανιψιό του το Μανόλη να τον κεράσει η πόσο καιρό τον έχει στον Κακαλέγκο ένα χρόνο και παραπάνω «Μου το πουλάς, ρε», γέλασε και ο Μανώλης. «Γιατί, θεία, Νικόλα, ρε, μου το πουλάς». «Τι να τον κάνεις, ε, να τον έχω έτσι στο παπόρι για συντροφιά. Μόνος μου είμαι, άλλος έχει γάτα, άλλος έχει καναρίνη, εγώ να έχω τον κακαλέκο». «Δεν τον επουλάω, στον εχαρίζω», έκανε ο Μανώλης. «Και εσύ θα πιάσω άλλον». Του δώσε ο Νικόλας ένα κοσάρι έτσι χαρτζηλίκι και άλλαξε ο κακάλέγος αφεντικό. Και το βράδυ του κοτόπιτα η σανθούλα στο σπίτι και την πήρε ο Νικόλας μετά το φαΐ να καθίσουνε στον παξέ. Μυρίζανε το λοιπόν όνειρο διόσμο και βασιλική, ψηλά πάγωνε από βοριά το φεγγάρι, πέζανε τύρι τύρι τα τριζώνια μέσα στα φύλλα, άτιμα πλάσματα που δεν τα βλέπεις ποτέσουν, και έπιασε το χέρι ο Νικόλας. Σε ένα χρόνο θα έρθω και θα έχω δέκα χιλιάδες δολάρια. Πώς, Νικόλα, θα τα βολέψω. Πολύ τη άρεσε τις Ανθούλας και ο πατέρας τη μπήκε στη μέση και τους χάλασε τη μάνέστρα. Κύστερα έγραψε ο Νικόλα ο μπέρεα τα απαντήσανε, ξανάγραψε και τους φίλησε και πήρε τον αυτικό σάκο, πάει στο καλό ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και βγήκε με εξόδεργες ο Μανώλης για καινούριο κακάλέγκο. Λαχαίνει τώρα όλοι οι ναυτικοί να έχουν και μια αδυναμία σε ένα ζωντανό πράμα. Αυτό πια το ξέρουν και ο Πάσαένας. Μέχρι ποντικό είχε λέει μια φορά γυμνάσει και παρέα το καπετάν Καλτζής ο Χερουβίνη. Το λοιπόν έτσι με το ναυτικό σάκο και το κλουβί του κακαλέγκου τον κάνανε χάζι στα ναυτικά γραφεία. Παρέα σα είναι ο μικρό. Τον έχω. Του φυράγανε Οι κι ήρθε συνανδέρσα με τον Κακαλέγκο του Νικόνας. Πάνω που περίμενε το λοιπόν το φορτηγό να πιάσει δουλειά, έκανε και ένα τηλεγράφημα, κύριον «Έρικ Βαν Κάλγκερ Χάγγεν Στράσε, Ρότερνταμ». Στο μεταξύ, έσπαγε κέφι με τον Κακαλέγκο, που κατάπινε ό,τι του άφηνε για αλυστερό. Κουμπιά, χάντρες, γυαλάκια, γκαζές, τα πάντα. Και μετά τον πήγε σε έναν πτηνιάτρο και παραπονέθηκε. «Θα μου ψωφίσει, τρώει βρει που γυαλίζει». «Αυτό το έχουν οι οικήσες», απάντησε ο επιστήμονας «Τα καταπίνουν όλα τα γυαλίσερα. Θα σου δω ένα πουργατήφιον να τα βγάλει». Τα βγάλε ο κακαλέγκος κουμπάδικο ολόκληρο και για τιμωρία κλείστηκε στο κλουβί. Κέφτασε με το σιδερόδρομο ο κύριος Έρικ Βαν Κάλγκερ και έρασε σνάπς και τζιολανδέζικο και άκουσε το σχέδιο του Νικόλα Ο άνθρωπός σου στον Μπόστον Πολαμπιλάρ Τιά Πρέπει να κονομάει μια κίσα σε κάθε ταξίδι που θα κάνω Κίσα πουλή Τιά Τρελός είσαι, ποτέ, ε τι να την κάνει την γκίσα, αυτός όχι εγώ. Και άκουσον τι είναι κύριε το μυαλό του ανθρώπου, άμα και έχει στροφές καλές και μετρημένες. Τούτο το δικό μου του δείξε τον κακαλέγκο, το λένε κακαλέγκο. Άμα τα αφήσω μπροστά του ό,τι για λυστερολάχι, κλαπ το καταπίνει, λες κι είναι μεζές, μάλιστα. «Θα τα αφήσουμε λοιπόν να φάει μπριγιάτια». «Εξακολούθησε», ενδιαφέρθηκε ο κύριος Σέριγκ. «Οι Αμερικάνοι έχουνε μανία με τα ζωντανά. Ό,τι είναι ζώο το αγαπάνε. Ό,τι είναι άνθρωπος το πυροβολάνε». «Πολύ ενδιαφέρον άρχισε να μπέρει στο νόημα ο κύριος Σέριγκ». «Θα τον αφήσω το λοιπόν τον Κακαλέγω να φάει οι 20-25 μπριγιάτια όσα σηκώνει το στομάχι». Και μέσα στο καράβι θα μείνει κλειστό στο πλουβί του. Μόλις φτάσουμε θα πάρω εξόδου και θα βγω με το πουλί μου να κάνω τσάρκες στη Νέα Υόρκη. Θα με δούνε οι τελωνιακοί και θα σπάσουν κέφι με το πτηνό που κουβαλάω. Εμένα μπορεί να με περάσουν από τις άκτηνες ελέγχου, τον κακαλέγκο που να πάει το μυαλό τους. Μα είναι πολύ ωραίο, πολύ και άκου συνέχεια. Βγήκα, βρήκα τον άνθρωπό σου και δες πως θα γίνει Του δίνω τον κακαλέγκο και μου δίνει την άλλη κίσα Που θα την έχει αυτός Φεύγω με την άλλη κίσα εγώ Σφάζει τον κακαλέγκο δικό σου και παίρνει τα διαμάτια Εγώ ξαναπερνάω τώρα με το πλούβι του πουλιού Ποιος θα καταλάβει ότι αλλάξανε οι κακαλέγκοι Ταυτότητα έχει ο κακαλέγκος Ποιος σοβαστάει το ταξίδι τον μαθαίνω τον καινούριο κακαλέγκο να τρώει πάλι τα γυαλίστερα. Ναι, αλλά άμα ξαναπεράσει με εκεί σαν το ίδιο τελωνίο θα υποπτευτούν. Κουτό είσαι καθόλανδός Ολλανδό και εγώ του Ολλανδού, μη σου πω τώρα, δεν θα το βγάλω στο ίδιο λιμάνι. Αλλά, σ' άλλο τη δεύτερη φορά, στο νιουτζέρσε ή στο Όκλαν, στο Σαντιέγκο, κορόιδο είμαι να το ξανακάνω στην ίδια μέρια. Εμείς με τα φορτηγά δεν πιάνουμε μόνο Νέα Υόρκη. Τι είμαστε, Ποστάλη. Του κυρίου Έρη κθόλωσε το μελίκι του. Για δες του κόψε δω δότου απόγονου του Οδυσσέα. Πω πω μυστήρι που σας θερεπεδή μου εσείς οι Το καμάρωσε ο Νικόλας και πριν έρθει το πάρκο τον φορτώσανε τον κακαλέκο κομπληλάτια. Μόνο ο Θεός να φυλάει να μην μας ψωφίσει. Ήρθε το καράβι, είπανε χαίρετε κατεβόδιο, έφυγε με τις παλιομηχανές του το Λίμπερτι του κουτούκου -κου, εννιά μιλιά την ώρα και ο κακάλεγος έγινε το αφάγκατέ μέσα στο τσούρμο, όλοι σπάγανε κέφι μαζί του που βγάζε κάτι φωνές μυστήριες σαν Ένα πρωί, να το λοιπόν, είδανε λιμάνι. «What's that?» απορρίσανε οι τελωνιακοί που δάνει τον κακαλέγκο με το καλαμένο κλουβί του. «Πούλοι! Και γιατί το πασόξω; «It's my partner, είναι ο συνεταίρος μου». «Ναι, αλλά ζώα και φυτά απαγορεύεται ανεφηδικής αδείας. Είναι θεωρημένη από το δικό σας προξενείο αμβέρσης, μπολιασμένο και υγιές». «Ρε, τρέλα. Γελάσανε στο τελωνίου τους ξέβνε και τους ναυτικούς με τα τέτοια τους, του θεωρήσανε το πάσο. Ο Νικόλας σε ένα κίτρινο κάμπ και ανέβηκε απάνω στους 34 δρόμους. Βρήκε τον Ολλανδό. Βιλκάμεν, Παρτοπουλή, φέρε τα λεφτά, φέρε και την κίσα την άλλη. Έγινε στο τάκα τάκα η δουλειά, έβαλε 1500 δολάρια σε τσέπιο ο Νικόλας και του έκανε Να έχεις έτοιμη κύσα μας φάξεις αυτήν. Θα σου γράψω που θα πιάσουμε, θα μου γράψεις που θα συναντηθούμε και θα ξανακονομήσουμε. Πρωί-πρωί ξαναπέρασε από το τελωνίο με τον κακαλέγκο του. «ΟΚΕΙ! Οκ. Και ο φουκαράς ο κακαλέγκο του νησιού πάει τον έφαγε Ολλανδός και έβγαλε απ' το στομάχι του τα μπριγιάτια. Τρεις φορές λοιπόν έγινε το βιολί, αλλού κάθε φορά, και τρεις φορές οι κακάλέγκοι πλερόσανε την ύφη. Ο Νικόλας έστεινε στο χωριό του έξι χιλιάδες τάλα αμερικάνικα μέσα σε εννιά μήνε. Χαρές η Ανθούλα, μπράβο το πεδίο ο πεθερός, καλά προουμάρανε. Γινότανε το λεπών τώρα το πέμπτο ταξίδι, και ο κύριος έρικ του είπε του δικού μας «Να προσέχεις πολύ γιατί τώρα θα σου δω πράγμα αξίας». «Κουβέντα» «Όχι, δεν είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στο σύστημα, αλλά μια και πιάνει «Πού θα βγεις» Σαν Φραντζίσκο». «Εντάξει». Ο κακαλέγκος νούμερο πέντε έφαγε κάτι μπριγιάτια τα ήλιος. δύο δεόντος και μπαρκάρισε. Έλαχε όμως σε τούτο το ταξίδι ο καπετάν να πάρει μαζί του τη γυναίκα του. Καλή κυρία έπλεκε, έτρωγε σοκαρέ των αξιωματικών και έβαζε τραγούδια σοπικά. Και επειδή ως γυναίκα ήτουνε και περίεργη, έφερνε βόλτα το καράβι, λες κοίτανε στοιχείο και κατέβαινε να κάνει περίπατο στην πλατέα. Πάνω το λοιπόν σε μια τέτοια βόλτα, να σου την μπροστά σοκλουβή του κακάλέγκου. Πού είναι αυτό... Αμ τι είναι σαρδέλα Το καημενούλι Και γιατί το κρατάς φυλακισμένο Τι να πει ο Νικόλας Ότι έχει καταπιείσα με 100.000 δολάρια μπριλάτια Και δεν τα αφήνει από τα μάτια του Το έχω συντροφιά έκανε Δυο χρόνια τώρα Τη γυναίκα την έπιασε το πονό Καθώ Καθώς οι γυναίκες κύριε Είναι μυστήρια αυτιάξη Πεθαίνεις και δε σου δίνει κοσαράκι Και ξαφνικά της πιάνει το αλλιώτικο με τα αλλιώτικα Έγινε το λοιπόν η γυναίκα του καπετάνιου Με τον κακαλέγκο νούμερο πέντε πολύ φίλος Τοντάιζε, του έπαιζε, τους φούραγε Μέχρι που του πιάνε την μπάρλα Καθώς και δεν είχε δουλειά να κάνει Και τον Νικόλα του κακοφαινότανε Έχει γούστο τώρα να φέρω άλλον κακαλέγκο Και να τον γνωρίσει ότι τον άλλαξα Μίχρι που σκέφτηκε να βγάλει όξω το πουλί Και να μη φέρει άλλο να πει ότι πάει Τού φύγε Έτσι και πιάσανε λοιπόν Τις Αμερικάνικες κόστες Περάσανε κάτω από τη μεγάλη γέφυρα Του λιμανιού Βλέπανε μπροστά τους τον Άγιο Φραγκίσκο και ο Νικόλας είχε βάρδια και έβαφε κάτι χαβαλέδες με ασπρολάδι Τους δώσανε και σήμα Σε ποιον ντόκ θα κοστάρουνε Και το Τσιμουδιά ο κακαλέκο. Πουλάκι μου γλυκό που σε κρατάνε φυλακή λέξιο ο κακαλέκο. Τι βλέπεις στη στεριά Την έβλεπε ο κακαλέκο. Θέλεις να σε αφήσω ελεύθερο να πετάς και να πηγαίνεις όπου σ' αρέσει Ούτε ναι, ούτε όχι ο κακαλέκο. Η καπετάνησα Άνοιξε το κλουβί, τον πήρε στα χέρια Τον κράτησε μια πάνω στο δίκτυ και μετά τον δύναξε μακριά. Άντε πήγαινε. Τρεις χιλιάδες δολάρια έχασε ο Νικόλας και ξεμπαρκάρισε να γυρίσει με άλλο στο νησί του. Και ο κύριος Έρικ τώρα ορκίζεται ότι οι Έλληνες είναι κατεργαραίοι και του φάγανε τα πετράδια και εξαφανιστήκανε. του βάλεις εσύ στο μυαλό ότι ένας κακαλέγος στην Αμερική είναι η πλουσιότερη κίσα του κόσμου γιατί τη μάγκα μου πολλά τα παράξενα γίνονται στην Αμερική Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσει Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές Δημήτρης Αρσενόπουλος <μουσίλιο> Τεχνικός ήχου Τάσος Μαχασχέτας <μουσίλιο> Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα